Να πούμε στον πρέπει να πούμε μπράβο στον Αλέξη Πρέπει να πούμε μπράβο στον Αλέξη Και όταν ο Άδωνης λέει ότι πρέπει να πούμε μπράβο στον Αλέξη Προφανώς δεν εννοεί τον Αλέξη Γιώργούλη Εννοεί τον Αλέξη Τσίπρα. Έχουμε μια αλλαγή στο πολιτικό σκηνικό, πολύ συνταρακτική, μεγάλη αλλαγή, δεν το περίμενε κανείς. Έφυγε ο Χρυσόγωνος, αυτό από μόνο του είναι εντυπωσιακό, όλη η σοσιαλιστική τάση αποχώρησε από το ΣΥΡΙΖΑ, τα μάθατε, ψηφίσαν χθες, έμεινε ο πίσω, σιγά μην έφευγε ο Και έφυγε ο Χρυσόγωνος, αλλά έρχεται ο άδωνη ταιριάζει. Με τον ΣΥΡΙΖΑ των επενδύσεων, τον Ανοιχτό ΣΥΡΙΖΑ τη Ευρωπαϊκή Ένωση, τη μείωση του αφορολόγητου. Δεν υπάρχουν ουσιαστικέ, το καταλαβαίνει ο καθένα. Κάποιε αισθητικέ διαφορέ, αλλά τι προσπερνάμε αυτέ έτσι κι αλλιώ. Ο Άδωνη έχει μια φοβερή, ένα φοβερό ταλέντο και ο Αλέξη να αλλάζουν αυτά τα θέματα αμέσω, σε ρηπείο οφθαλμού, όπω λέμε. Έτσι λοιπόν, έχουμε τον Άδωνη πια στο στρατόπεδο του ΣΥΡΙΖΑ, λέει πολύ καλά λόγια για τον Αλέξη και λέει ταυτόχρονα κακά λόγια για τον Κυριάκο. Και επειδή ζούμε στην εποχή του λαϊκισμού, ο οποίο δεν ξέρω πού θα σούρθει, χθε, α πούμε, πήρε τη μορφή ενό βαθύπλου του γόνου του πολιτικού μα συστήματο. Ο οποίο βρήκε το, τη λύση του δημοσιονομικού προβλήματο τη χώρα ει τη βουλευτική αποζημίωση και στα τα δίθεν προνόμια των βουλευτών. Βεβαίω, εάν είσαι βαθύπλουτος γόνο, μπορεί να έχει πολλέ φιλοσοφικέ ανησυχίε. Δεν προφανώ ανήκει στην κατηγορία εκείνων που δεν χρειάζεται να εργάζονται ποτέ στη ζωή του. δεν έχει καμία ανάγκη για οτιδήποτε όσον αφορά τη λύση των πραγματικών προβλημάτων της ζωής. Μια τέτοιου τύπου συζήτηση θα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον για να λύσουμε πράγματι τα δημοσιονομικά προβλήματα της χώρας και να δώσουμε πράγματι λύσεις στο σταυροδρόμι στο οποίο βρισκόμαστε όχι λύσεις λαϊκιστικές τύπου Κυριάκου Μητσοτάκη αλλά λύσεις πραγματικέ. Η άνοδος του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Πρωθυπουργία της χώρας θα είναι μια καλή μέρα για την Τεριδόνα Πρέπει να πούμε μπράβο στον Αλέξη Τα ακούσατε, ο άδωνη έχει μετατοπιστεί λίγο δεν πήγε και πολύ μακριά, από τη δεξιά που ήταν έχει πάει Σχετικά κοντά γιατί όλα αυτά κινούνται στο ίδιο πλαίσιο, ίδιε στρατηγικέ, ίδιε πολιτικέ. Είναι συνταρακτική αλλαγή, έφυγε ο Μπορεί να πάει ο Χρυσόγονο απέναντι, θα το δούμε και αυτό. Και μένει λοιπόν ο Άδωνη σε αυτό το στρατόπεδο και στρέφεται κατά του Κυριάκου πλέον και με χαρακτηρισμού. Θυμάστε που όταν ήμασταν μικρά παιδιά, βλέπαμε διάφορε ιστορίε του καραγκιώζη. Και ήταν διάφορε ιστορίε. Ο Καραγκιόζη και ο κατηραμένο όφη. Ο Καραγκιόζη φούρναρη. Τώρα έχουμε τον Καραγκιόζη νέε περιπέτειε. Ο Καραγκιόζης, ο Μητσοτάκης Φιλελεύθερος πολιτικός Που θα φέρει την ανάπτυξη Ο, και... ο Καραγκιόζης, ο Μητσοτάκης οπα. Οπα, οπα, οπα. Ο Μητσοτάκης Και ο κατηραμένος όφης Ο Μητσοτάκης φούρναρης ούτε, ούτε, ούτε, ούτε, ούτε, ούτε. Ο Καραγκιόζης φιλελεύθερος πολιτικός που θα φέρει την ανάπτυξη Τα ακούσατε, είναι ο Άδωνις κατά του Κυριάκου Θα έχει εξέλιξη φαντάζομαι το θέμα Βάζουμε μια ανωτελή όπως έλεγε παλιά και ο Πάνος Παναγιωτόπουλος Θα ήταν δημοσιογράφος για να περάσουμε σε άλλα θέματα Τα οποία θέματα έχουν να κάνουν με το σεξ Άρα... Ε, λίγο πιο ενδιαφέροντα από τα πολιτικά που είχαμε μέχρι τώρα Υπάρχουν σύριαλ, έχει ξεκινήσει η τηλεοπτική σεζόν Σιγά σιγά ξεκινάει. κάποια στιγμή θα ξεκινήσει και η τηλεοπτική ελληνοφρένια Μέσα σε αυτή τη τηλεοπτική σεζόν 7 Νοεμβρίου έχει προγραμματιστεί Αυτό δεν έχει να κάνει με το σεξ Έχει να κάνει με την πολιτική στην προηγούμενη ενότητα ε, Τα serial ξεδιπλώνουν τα σενάριά τους Και απολαμβάνουμε σαν αισθητική φαντασίας αριστουργήματα ένα από αυτά είναι στον αντένα νωρίς το απόγευμα λέγεται Παρθένα Ζωή είναι ο τίτλος του σύριαλ εν ολίγης, η υπόθεση είναι ότι μια κοπέλα η οποία είναι παρθένα πάει σε έναν γιατρό για να κάνει μια εξέταση ε, ενώ όμως πάει να κάνει την εξέταση γίνεται ένα λάθος την μπερδεύουν εκεί οι υπάλληλοι του ιατρικού κέντρου με μια άλλη κυρία και τη κάνουν σπερματέγχυση και μένει έγκυος αυτή η κοπέλα Και όλο αυτό είναι σερial που κάνει και πολύ μεγάλα νούμερα. Θα ακούσουμε, θα παρακολουθήσουμε γιατί ξεδιπλώνεται και ένα δράμα. Είναι μια πραγματική ιστορία που μπορεί να συμβεί στον καθένα, όπω λέμε σε τέτοιε περιπτώσει. Θέλω να κάνω έρωτα. Η ζωή προσπαθεί να μείνει παρθένα. Τι, Τι! Σένα δεν κλείσει το δημοσίφωνο. Τώρα δεν είναι κλήρο του λαχείου. Τι είναι τώρα, ρε, ζωή. Απλά δεν είμαι έτοιμη ακόμα. Θέλω το χρόνο μου. Μέχρι <N> <N> <N> που θα γίνει το λάθο τι κάναμε! Αυτή η κυρία ήταν στο 7 και ήταν για κολπικό υγρό. Και κοπέλα στο 8 ήταν για σπερματέγχυση. Τι! Όλα μπορούν να συμβούν. Στην κυρία που είδε τώρα έκανε εξέταση κολπικού υγρού. Το αυτή ήταν για σπερματέγχυση. Σε σίγουρο δεν έχει γίνει κάποιο λάθο. Είστε έγκυο. Συγχαρητήρια. Ούτε καν κρίνος. Ο πιο απλό τρόπο για να μείνει κανεί έγκυο ήταν η κοπέλα αυτή. και εξέλιξη το σύριαλ. Σα το ότι δεν έχω κάνει ποτέ στη ζωή μου. Στη ζωή, εγώ σε καταλαβαίνω. Έλεγε, α μιλήσουμε ειλικρινά. Ω γυναίκα προ γυναίκα. Αν αυτή η εγκυμοσύνη σου δημιουργεί κάποιο πρόβλημα στο σπίτι, είμαι κάποιο αγόρι. Όχι, έχει καμία σχέση. Δεν έχω λόγο να κρύψω κάτι. Ούτε φοβάμαι του δικού μου, ούτε έχω και ραπτώσει το αγόρι μου. Απλά είμαι παρθένα και έχω ένα παιδί μέσα μου. Μπορείτε να μου πείτε πώ συμβαίνει αυτό. Κοίτα, κοίτα. Αν, αν μια εξυπερμάτιση γίνει πολύ κοντά στην είσοδο του κόλπου, υπάρχει περίπτωση το σπέρμα να περάσει Δεν έχει παρθέ... γίνει ούτε αυτό όμω. Όχι, θα τα λέμε όλα, διότι εδώ υπάρχουν ανθρώπινα δράματα και μπράβο σε αυτό που το έγραψε. Ο σενάριογράφο, καλά δεν λέω για τι ερμηνείε, την όλη αισθητική, όλα αυτά είναι δεδομένα. Είναι πολύ καλή υπόθεση, πατάει στο σήμερα. Ακούσατε λεπτομέρειε. Θα το παρακολουθούμε. Θέλουμε το καλύτερο για την κοπέλα. Δεν ξέρουμε και το παιδί που θα μεγαλώσει. Όλα αυτά δεν έχουν προβλεφθεί σε κάποιο νόμο από αυτού που έρχονται τώρα στη Βουλή, επειδή είναι και μια τέτοια περίοδο. Συζητάμε τέτοια θέματα που είναι σοβαρά έτσι κι αλλιώ, όχι προ το ΣΥΡΕΛ, τα άλλα είναι σοβαρότερα. Είναι μάλλον πολύ σοβαρά και σοβαρά από μόνα του. Αλλά όλο αυτό με το σερριάλ που λέγεται Παρθένα, ζωή μα. Πήγε και επειδή είναι και περιραίουσα ατμόσφαιρα με τα νομοσχέδια έτσι κάπω. Και επειδή η πολιτική έχει βαλτώσει όπω όλοι ξέρουμε, πήγε ο νου μα τέτοιου τύπου θέματα. Άδονη, έλα εδώ. Επειδή έχω σκοπό. Τι. Να σου κάνω μια ανήθικη πρόταση στον αέρα. Έλα να κάνουμε σεξ. Έλα να κάνουμε σεξ. Η αγάπη μα συναδραυστεί. Σαν Άδωνε Έλα να κάνουμε σεξ Έλα να κάνουμε σεξ Για να το φχάσει δούμε Έλα να κάνουμε σεξ Έλα να κάνουμε σεξ Η αγάπη μας είναι αδραξτής Σαν γυαλινό πυρέξ ε, Ο στίχο μόνο σεξ πυρέξ Νομίζω είναι για... Πώ λέγονται αυτά που παίρνουν, τα ΕΜΗ, τα ΕΜΗ είναι τη μουσική, τα, τα, τα βραβεία. Για ΕΜΗ, πραγματικό είναι ό,τι καλύτερο, είναι σάξιο της έμπνευση του Παρθένα ζωή με όλα αυτά που ακούσαμε. Πριν λέει, εδώ ο Παντελή ο Χάρο που στέλνει συνέχεια ωραία μηνύματα. Ε, καλησπέρα μου, λέει. Νομίζω ότι η αλλαγή φίλου σε Έλληνα έγινε στι Βρυξέλλες και κράτησε 17 ώρε. Προφανώ είναι και την πρώτη φορά που έγινε αλλαγή φίλου, όμω εδώ μιλάμε για επεμβάσει. Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο δεν λέει για επεμβάσεις. Έχει βγει η εκκλησία, τα έχετε παρακολουθήσει όλα αυτά. Βγήκε ο Ραγκούση, ένα εκ των υποψηφίων τη Δημοκρατική Συμπαρατάξεω, και είπε ότι πολλοί Μητροπολίτε είναι ομοφιλόφιλοι Βγαίνει η εκκλησία με εξώδικο, με ανακοίνωση και ζητάει να πάει ο Ραγκούση στα χαρτιά. Πώ να τα μεταφέρει, Να πάει ο Ραγκούση στα χαρτιά στην Ιερά Σύνοδο για να αποδείξει ποιοι είναι, τι δεν είναι. Έχουμε μπει σε ωραία θέματα. Εμεί εδώ έχουμε, δεν θα φέρουμε αποδείξει, προ Θεού δεν ξέρουμε. Δεν είναι και ο ρόλος μα τέτοιο, αλλά ε, είναι σίγουρο ότι δεν υπάρχουν τέτοιε κόλπου τη Εκκλησία, γιατί η Εκκλησία έχει καταγγείλει εγκαίρω. Θα ακούσουμε τώρα το Μητροπολίτη Άνθυμο όλα αυτά τα θέματα. Εκκλησία ευλογεί τον γάμο. Αυτοί που δεν θέλουν να πάνε στην Εκκλησία, πάνε στο Δημαρχείο, άνδρα και γυναίκα. Κάνουν οικογένειε, έχουν τα παιδιά του. Τώρα γίνεται ένα νομοθέτημα το οποίο θα δίνει τη δυνατότητα να παντρεύονται οι άνδρε μεταξύ του και οι γυναίκε μεταξύ του. Kieruje się. Hanawa sakura το hito abushi. Katacę hito yori mo. się. Minato no sumi de naiteita. Kawaii ano Ta zója że te kąnu, Τέτοια πράγματα τα ζώα δεν τα κάνουν. Μάλιστα. Αν τα κάνουμε, εμείς θα είμαστε χειρότεροι και από τα ζώα. Ότι και καλά τα ζώα δεν ζευγαρώνουν μεταξύ του του ίδιου φίλου ζώα. Καλά τα ζώα δεν πάνε και εκκλησία δεν έχει να κάνει. Δεν είναι αυτό σύγκριση. Επίση τα ζώα το κάνουν μεταξύ του. Με το Σαν ντοκιμαντέρ έχουμε δει έχουμε και μια κατάρτιση. Και δεν χρειάζεται να κάνει ο άνθρωπο ότι κάνει και το ζώο. Δεν είναι αυτό σύγκριση. Αν ήταν έτσι θα οδηγούμασταν αλλού, αλλά ο άνθιμος είναι πάντα ωραίος όταν ασχολείται με τέτοια θέματα και όταν τα συμπυκνώνει και σε γνωστά συνθήματα. Αγαπητοί μου αδελφοί, έχω πολλές φορές ομιλήσει από αυτήν εδώ τη θέση και θυμάμαι μια πριν από πολλά χρόνια, αρκετά χρόνια και είπα, εις το τέλος, πρέπει να το πάρουμε όλη απόφαση. Ή Εί τάνξ ή <συμπλή> επί Εδώ κλείνει η ενότητα 6 που ξεκίνησε με το ηχητικό τη Παρθένας Ζωή και τελείωσε με τον Μητροπολίτη Άνθιμο. Ξαναμπαίνουμε στην πολιτική για να κάνουμε μια εισαγωγή, να εισαχθούμε στο θέμα που ακολουθεί. Δεν είναι άλλο από το ελληνικό. Όχι, δεν θα κάνουμε τέτοια. Ε, θα μείνουμε για το ελληνικό. Περνάμε στα πολιτικά τώρα. Τελειώσανε αυτά. Ό,τι είπαμε, είπαμε για το σεξ. Έτσι κι αλλιώ η πολιτική είναι και αυτή, κατά μία έννοια, σεξ, όπω λέγαμε κάποτε. Όλα είναι πολιτικά, άρα και το σεξ είναι πολιτικό. Αυτή η γνωστή αλληλουχία που λέει πολλά χωρί να λέει ταυτόχρονα τίποτα. Να μείνουμε λίγο στο ελληνικό. Τον ακούσαμε και προηγουμένω ο, ο Αλέξη που του είπε μπράβο ο Άδωνη. Μιλάει για το ελληνικό και το τι ακριβώ σημαίνει για αυτού το ελληνικό. Κυρίε και φίλοι, για μα το ελληνικό είναι το τοπόσιμο των αγώνων των κινημάτων πόλη για την υπεράσπιση του δημόσιου χώρου. Είναι οι αγώνε των πολιτών που πριν από χρόνια ξεσήκωσαν ένα μεγάλο κίνημα που βρήκε αλληλεγγύη απ' άκρη-άκρη σε όλη την Ελλάδα και σε όλη την Αττική, προκειμένου να ρίξουν τα κάγκελα και να έχουν πρόσβαση στην παραλία. <κλειά> Δεν είναι λοιπόν για μα το ελληνικό ένα project. Είναι κατάθεση ψυχή. Για μας το ελληνικό είναι ένα κομμάτι της συλλογική μας αγωνιστικής συνείδησης. Το καζίνο που πρόκειται να γίνει εκεί, αυτό είναι και αυτό μάλλον, είναι ένα κομμάτι της λογικής και αγωνιστικής συνείδησης. Εδώ μάθαμε ότι υπάρχει αγωνιστική, υπάρχει και συνείδηση. Και τα αυτά τα δύο συνεπάρχουν στους Ιριζέους και τον Πρωθυπουργό. Είναι παλιά ομιλία του Αλέξη γιατί το βάλαμε αυτό, το ακούσαμε και προχθέ. Το έχει παίξει και ο Μπογιόπουλο αρκετέ φορέ. Εμεί το έχουμε παίξει και παλιότερα. Γιατί κάνουμε εισαγωγή, διότι έχουμε εξελίξει στο θέμα του ελληνικού. Το ΚΑΣ αποφάσισε αυτά που αποφάσισε. Θα γίνουν εκεί και οι ουρανοξίστε και η αισθητική Ντουμπάι. Μείνετε ήσυχοι. Οι Άραβε όλοι από κάτω με μαντήλια θα κυκλοφορούν. Τα καζίνο, όλα καλά. Δεν θα χρειάζεται να πηγαίνουμε στο Λονδίνο. Θα φωτογραφίζονται πια οι πολιτικοί να παίζουν εδώ με κάρτα ή με μετρητά. Δεν θα φεύγουν τα καλά μυαλά στο εξωτερικό Δεν θα έχουμε αυτή την αιμορραγία που έχουμε προς το εξωτερικό Αυτά είναι τα θετικά τη υπόθεση. Όμως επειδή στο consortium Στο σχήμα το επενδυτικό Όπως ευσχήμως λέγονται πια οι επενδυτές στον πλανήτη Επενδυτικά σχήματα έτσι λέγονται όλοι αυτοί που πιατσικολογούν σε βάρος λαών και περισιών και φιλέτων κάθε χώρας. Σε αυτό λοιπόν το επενδυτικό σχήμα συμμετέχουν και Άραβες όπως ξέρετε. Δεν έχει σημασία να ξέρουμε, αν και θα αποκαλύψουμε τώρα όνομα. κάποιος από αυτούς του επενδυτικού σχήματος Άραβας διαμαρτυρήθηκε και πήρε τηλέφωνο. Παρακαλώ πωλήσιμο. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Ανομάζομαι κύριο Ζήσης μπέκο. είμαι δικηγόρο. Εκπροσωπώ τον κύριο Αλία Γκμπαρκάν, έναν Άραβα που είναι μέλο του σχήματο του επενδυτικού γκρουπ για το ελληνικό. Ναι. Ακούστε με λίγο. Έχει έρθει στην Ελλάδα και τηλεφωνώ εκ μέρου του για ένα πολύ σοβαρό ζήτημα. Ο, ο πελάτη μου, με υπόμνημα που έχει στείλει ήδη στην κυρία Σαντριαδάκη Βλαζάκη, ναι. έχει προτείνει επενδύσει τη τάξεω των 300 εκατομμυρίων ευρώ για το, για το ελληνικό. Ναι. Δεν έχει πάρει καμία απάντηση. <Σιεύη> έχει αγανακτήσει όμω. Γιατί έχει και μεγάλο φόρτο εργασία και έχει πιεστεί τόσο πολύ με την κολυσιεργία τη κατάσταση του ελληνικό που σκέφτεται ακόμα και να αποσυρθεί. Ναι. <Σιεύη> μισό, μισό, μ, γιατί είναι, είναι δίπλα μου. <Σιεύη> μισό, μισό, κύριε Κάν. Μου λέει ότι αν το πρόβλημα είναι το ΚΑΣ, <Σιεύη> προτίθεται ακόμα να του πληρώσει και μετρητά. ΚΑΣ. <Σιεύη> μισό, μισό. Ε, κοιτάξτε να δείτε. Έχει ήδη παραγγελίε <Σιεύη> που πρέπει να αρχίσει η εξαγωγή. Και αυτά τα γράφει και στο, υπό, στο υπόμνημα, και θέλουμε μία απάντηση. Ναι. Τι θα κάνουμε, Θα μιλήσουμε με την γραμματεία τη κυρία Βλαζάκη. Να μιλήσω εγώ, Ναι. Ποιο, εγώ θα μιλήσω. Να μου δώσετε τη γραμματεία, παρακαλώ. Ουφ, είπε ο υπάλληλο, Δεν είναι δικό μου θέμα να καταστραφεί το σύμπαν. Πάρτε τον αρμόδιο. Από το κλασικό, η κλασική απάντηση του Υπουργείου, βεβαίω ο. Ο Μπέκο, ο δικηγόρο, εκπρόσωπος του ΚΑΝ, που είναι δίπλα, ο Αλή Τάδε, ε, είναι δίπλα ακριβώ, γιατί ανυπομονούν οι Άραβε. Θέλουν να ξεκινήσει η επένδυση, να φύγουν τα εμπόδια, όλα αυτά. Και είναι για το ΚΑΣ έτοιμοι να πληρώσουν ΚΑΣ, όπω ακούσαμε. Πήραν στην αρμόδια γραμματεία για να συνεννοηθούν και μάλιστα έγινε και αποκάλυψη για το τι είδου επένδυση σκοπεύει ο συγκεκριμένο Άραβα να κάνει. Γιατί είναι επένδυση στο, το καζίνο, είναι επένδυση στο μολ. Άλλωστε, αυτά είναι και πνευματικά ιδρύματα σε ένα τόπο. Τιμή για κάποιον τόπο να τα έχει όλα αυτά. Είναι επένδυση οι ουρανοξύστε τύπου Ντουμπάι, λίγο πιο χαμηλή από την Ακρόπολη για να μην χαλάσουμε την Σοφία των Αρχαίων. Και σιγά τη Σοφία δηλαδή. Αλλά εδώ μάθαμε ακριβώ ποιε επιχειρηματικέ ιδέε φέρνει ο συγκεκριμένο Άραβας Παρακαλώ. Ναι, γεια σα. Yes. Κύριο Ζήση Μπέκο, ονομάζομαι. Μάλιστα. Δικηγόρο είμαι. Κοιτάξτε να δείτε, εγώ εκπροσωπώ. Ε, τον κύριο Αλή Αγκμπάρ Καν. Είναι Άραβα και είναι μέλο του σχήματο του επενδυτικού γκρουπ για το ελληνικό. Ο πελάτη μου έχει έρθει στην Ελλάδα και έχει στείλει ήδη υπόμνημα Μάλιστα. που προτείνει επενδύσει τη τάξη των 300 εκατομμυρίων ευρώ. Μάλιστα. Δεν έχουμε πάρει καμία απάντηση. Θα κρατήσω το τηλέφωνό σα να το, να το ψάξω λίγο με το πρωτόκολλο μου. Ναι, μας. Να, να το κρατήσετε. Απλά να σα πω ότι ο κύριο Αλή έχει ήδη παραγγελίε που mm -hmm. δεν μπορεί να αρχίσει την εξαγωγή γιατί έχει γίνει η πρώτη κουβέντα. Πριν τρει μήνε. Με λεπτομέρειε, τι οποίε δεν τι γνωρίζω. Ναι, ναι, πρέπει να σα τι πω όμω για να τι γνωρίζετε. Ο άνθρωπο έχει τώρα εδώ, έχει, είναι και δίπλα μου, αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. <σφυλίως> έχει <σφυλίως> μεγάλη <σφυλίως> μισό, μισό, μισό, <σφυλίως> μισό, μισό λεπτό, κύριε Κάν. Έχει κομμάτι, έχει κομμάτι. Είναι αγανακτισμένο. <σφυλίως> <σφυλίως> Κοιτάξτε, από διάφορα ζωολογικά πάρκα τη Ευρώπη πρέπει να αρχίσει η εξαγωγή. Αυτό θα φέρει εδώ καμίλε που δεν είναι ψυχικά καλά, είναι λίγο παρδαλέ. Και θα πουλούνται ω καμιλοπαρδάλε. Αυτή είναι μια επένδυση μεγάλη. Αυτή είναι των 100 εκατομμυρίων ευρώ. Μαζί με κάτι άλλου Άραβε. Αυτή είναι στα 50 εκατομμύρια ευρώ Θα εξάγουν αραβοσιτέλαιο Που είναι ένα αντισκουριακό λάδι ψεκασμού Που είναι για τη διατήρηση της Ήτας Είναι μια σοβαρή επένδυση Αυτό είναι στα 50 εκατομμύρια ευρώ Και μου λέει, μου λέει το έχω σημειώσει το τηλέφωνο σα, θα σας καλέσουμε για να σας απαντήσω σε όλο το μισό λεπτό. Μου λέει ότι το πρόβλημα είναι το ΚΑΣ προτίθεται να του πληρώσει όλου με ΚΑΣ δηλαδή. Αυτό είναι. Άλλη Έτσι όμω, χάνουμε τι επενδύσει. Δεν είναι αυτή η συμπεριφορά. Δεν μπορούν να κλείνουν τα τηλέφωνα και αναγκάστηκε ο ίδιο ο Άραβας να πάρει να κάνει τα δέοντα. Πρέπει να αλλάξει η κυβέρνηση, νομίζω. Ο Κυριάκο Μπιτζοντάκη έχει δει Και Όλα αυτά θα ήταν διαφορετικά. Θα είχαμε και το αραβό σιτέλεο, το λάδι για τι σίτε, και θα είχαμε και τι λίγο παλαβές, ε, Αν και αυτό ακούγεται λίγο ρατσιστικό προ τι καμίλε, που είναι και καμιλοπαρδάλει, οι οποίε θα έρθουν εδώ κτλ, κτλ. Είναι μια αξιόλογη επένδυση. Δεν τα πετάμε αυτά έτσι εύκολα εδώ είναι η Ελληνοφρένεια και εκεί από ό,τι φαίνεται 211 208 200 σας περιμένει σήμερα είναι εκεί στο πόστο του έχετε να του μιλήσετε δύο μέρες, πείτε ξεσπάστε πάνω του είναι βράχος και λειτουργήστε ως κύματα μιας μανιασμένη θάλασσα που μανιάζει για λίγο και μετά ξανακάνει αυτό που ξέρει πολύ καλά να κάνει η θάλασσα όταν έχει κέφια να είναι δηλαδή καλυνεμένη ΣMS μπορείτε να στείλετε γραφώντα ρεαλ και νότο σα και όλο αυτό στα 1965 στην ηλεκτρονική διεύθυνση που νεστούν τον ήχο και με την συνείδηση, τη συγκεκριμένη συνείδηση του συγκεκριμένου ανθρώπου, του συγκεκριμένου κόμματο, πάμε στι πρώτε διαφημίσει. Μπορείτε να ανοίξουμε λίγο την τηλεόραση. Είναι ώρα που θα μιλήσει ο Αλέξη. Για μας το ελληνικό είναι ένα κομμάτι τη συλλογική μας αγωνιστικής συνείδηση. Γελάσαμε, βρε παιδιά. Το υλικό είναι ένα κομμάτι της συλλογικής μας αγωνιστικής συνείδησης Ρε το καλημέρα το παιδί Πέθανε πολύ Όχι ακόμα. Το ελληνικό είναι ένα κομμάτι τη συλλογική μα αγωνιστική συνείδηση. Πρέπει να πούμε μπράβο στον Αλέξη! Όχι μόνο ένα και δύο και τρία, όσα μπράβο πρέπει και αξίζουν πάρα πολλά. Ο οποίο Αλέξη είναι και ξευρακόστρα, σήμερα πάντα με την λογική, το χαρακτηρισμό. Δεν ξέρω αν υπάρχει αυτή η λέξη. Από προχτέ που την είπε, υπάρχει. Του Βασίλη Λεβέντη. Πού σε κάτι, υπάρχουν δύο τρόποι. Ή να είσαι ο σοβαρό. Οπότε όταν σου ζητήσουν κάτι ανέντιμο να φεύγεις είναι να είσαι μη σοβαρό να ξεβρακώνεσαι και να μένεις ο κύριος, ο, Τσίπρας, τελευταίου... ο κύριος Τσίπρας ξεβρακώνεται και μένει Πού να προβλέψω εγώ ότι είναι ξεβρακώρος τώρα. Είναι θέματα αυτά γιατί μπορεί να προβλέψει πάρα πολλά και έχει προβλέψει ότι έχουμε κάνει μέχρι τώρα τα τελευταία δύο χρόνια πέντε εκλογέ, πέντε φορέ εκλογέ. Έχει προβλέψει και έχει πέσει μέσα. Τι μόμα στόλε. Έμε ψηφίσει πέντε φορέ, εκτό από το Σεπτέμβριο τον περίφωμο, δεν βάζω το Γενάρη, που ήταν θαύμα εκείνο ο Γενάρη. Εδώ έχουμε και χαρακτηρισμό η λέξη ξεβρακόστρα, που φεύγει νερό, πάει από εκεί που έπρεπε να μπει, πάει κάπου αλλού, αλλά δεν έχει σημασία όλα αυτά. Δεν έχουν σημασία όλα αυτά γιατί είναι Βασίλισ Λεβέντη τον δέχε όπω ακριβώ είναι, σαν ένα τεράστιο εγργοτέχνη το αποδέχεται δεν το ερμηνεύεις, το δέχεσαι έτσι ακριβώς όπως μας έχει έρθει και αισθανόμαστε τυχαίροι γι' αυτό. Μπήκε μπροστά από τη ρουλέτα ο καμένος, μήπως η ρουλέτα μπήκε μπροστά από τον καμένο Έτσι είπε Σε, μια ρουλέτα. Α, μα τι είναι αυτό Α ρίξω την πίλια. Μα δεν σου συμβαίνει και εσένα εκεί που περπατά τσακ να έρθει ο που να σου βάλει τη ρουλέτα μπροστά. Σαν το μοναστήριάκι. Περπατά, έρχεται το μαλακά σου ρίχνει τον παπά. Δεν ήθελα παιδί μου, είναι τζόγο. Δεν δέχομαι. Έτσι και ο Είναι σαν στη Θεσσαλονίκη. Είναι ο και με το Ερχόταν, φτερά. Έπαιρε το φερό, δεν ήξερε να το κάνει, το πέρνε. Oh. Έτσι και η ρουλέτα. Τι να ήξερε τι να, να κάνει, ήξερε τι να κάνει καμένου, την πέταξε την πίλια. 31 μαύρο. Okay. Τι θα έπαιζε ο καμένο okay. κόκκινο μαύρο. Okay. Κόκκινο μόνο τσίκρα. Γιατί για τι κόκι γραμμέ, τώρα το έχει ουλέ. Okay. Τέλο πάντων. Κανένα που πάει στο καζίνο δεν λέει ότι πάει για αυτά, Για τα τώρα και τα πάρει. Γιατί πάει okay. το κουλό okay. Όχι, πάει να ζωγάρι, να παίξει. Ωραία μου, εγώ θα σου πω το άλλο. Εγώ σου λέω ότι έπαιζε τιχετε μα και κέρδισε. Mm. Θα λέγαμε κανεί γιατί κέρδισε onią koma Μαθημένοι μα. Α ταξιδεύει εξωτερικό μόνο με τα Capitol Πόσα χρήματα δικαιούται ο να παθεί. Ωρε, που μου να σου γάμισε. Α τον άνθρωπο να κάνει μόρφη ζωή του. βγει τον βγαίνουμε αυγέ... ένα-ένα από το μνημόνιο. Εντάξει, βγήκε πρώτος πρώτος ο καμένος και μας περιμένει. Ωραία, πέρουμε... βγήκε και ο καμένος, Ωραία. Θα πάρουμε σειρά. Άνοιξε ο δρόμο. Αυτό έχει σημασία. Ανοιξε ο Πώς θα από μαζικά πη... όχι. Όχι, όλη μαζί, όχι. Αν μαζικά θα <συγκλή> Άλλα θα Ένας τρύπα, τρύπα. Το τρύπα-τρύπα δώσε σημασία. Ανακοίνωση, ανακοίνωση ότι ήταν ο μέγιστο ακαδημαϊκό δασκεντερολόγο Δόκτωρ Πιούτσα και η επιστημονική του ομάδα αναζητούν εθελοντέ για να δοκιμάσουν μια, μια μέθοδο πολλομοποίηση χωρί αναισθησία και επειδή είσαστε μερατοί, θα σα κάνουμε δώρο, μία κυρία Αποστόλη. Oh, ευχαριστώ. Είμα Μόνο μία. Σε περίπτωση που δεν είναι σίγουρη η εξέταση, το αποτέλεσμα, δε δικαιώμε μια δεύτερη επαναληπτική. Ναι, επειδή Μερακλήστα διδικαιούστη και επαναληπτική και άμα χρειαστεί και τρίτη Αν δω τι συνηθίζω Δεν έχω πόδι... δικαίωμα πούμε, να κάνω μια αίτηση να είμαι του πειραματός σας, Γιατί μόνο τα ποντίκια να χαίρονται Άμα χρειαστεί και τρίτη Ποδήλα το χωρίς θέλα α, α, α, α, α. εξαιρετικό εξαιρετικό Ένα μήνυμα, σχόλιο για τον κύριο Καλαμούκη. Επειδή αναφέρεται τακτικά στον Κόκκινο στρατό και πολύ καλά κάνει και το επικροτούμε όσοι το πιστεύουμε, yeah. αφού ήταν ορόσημο παγκόσμιο ο, μαζί με την Οκτωβριανή Επανάσταση. Όμω παρατηρώ ότι ποτέ δεν αναφέρθηκε στον αρχηγό του Κόκκινου στρατού από την αρχική δημιουργία του. Και για 7 χρόνια, 7-8 χρόνια πώ ήταν, αρχηγό λέει ο Νομίζω τα παίρνει από τον υπαρχηγό. Γι' αυτό, τον αντιτρότσχη. Μα τώρα το φαντάζει τον καλαμόκι τροτσικιστή τη διαρκούσε επαναστάσου, αντί έχει ο θύμιο διάρκεια. Είναι γέρο, παιδί μου, δεν γίνεται. Αυτά είναι για του νέου που έχουν στα είκοσι είσαι τροκιστή. Ξέρει, δεν ξέρει λερκική επανάσταση, συνεχώ, αντέχω. Αυτό είναι γέροσμό. Πού να έτσι, πρέπει επανάσταση τώρα, αύριο. Δεν έχουμε πολύ καιρό. Τα φάγαμε τα ψωμιά μα. Δεν έγινε, ναι, γίνει τώρα. Θέλω κατανόηση σε παρακαλώ πολύ. Δεν αναφέρεται όμω ότι πολέμε σε εναντίον 25 στρατηγαντα. Έχει δεν μήνυμα τα ξέρει και εντάξει. Έχει ελλάδο, και νίκησε. Έχουμε πλέξει με του Έλα τώρα, χέστε. Αν θέλει να κερδίσει και ο καλό. Μου και στην προσφάλιση σύντροφος Πέρα από το στενού ομοειδού Πολιτικού του χώρου ναι. Ας έχει για την τόλμη να αναφερθεί στον τρότσι Σιγά καλέ, θέλει πάει γράφτηκε στο Πασό Και είναι α, παράτα μας Στο ελληνικό είναι ένα κομμάτι τη συλλογική μα αγωνιστική Πρέπει να πούμε μπράβο στον Αλέξη! Σε αυτή τη συλλογική αγωνιστική συνείδηση φαντάζομαι είναι και ο Τσίπρα και ο Χρυσόγονο και ο Καρανίκα. Ο Χρυσόγονο τώρα φεύγει λίγο από την αγωνιστική συνείδηση, τραβάει το δικό του τρόμο Αυτά συμβαίνουν στην πολιτική. Αλλά έχουν ενδιαφέρον οι διάλογοι στο facebook, στα social media μεταξύ Καρανίκα, συμβούλου πρωθυπουργού, και Χρυσόγονου. Ε, αυτά όλα είναι τα σπάργανα, αυτή η διαπάλλη ιδεολογική, γιατί είναι βαθύτατα ιδεολογική διάλογη, είναι τα σπάργανα τη Πέμπτη Διεθνού. Τη Πέμπτη Διεθνού δημιουργείται κάπω έτσι, δεν θέλει και πολύ. Εύκολα είναι όλα αυτά. Αλλά πριν πάμε εκεί στα τη αριστερά, να μείνουμε στην υπόλοιπη δημοκρατία. Η Ελλάδα το... είναι, η μόνη, είναι η πρώτη χώρα που μπήκε σε κρίση και, και η μόνη που δεν έχει βγει ακόμα. Εγώ βλέπω μέλλον, αλλά προπόθεση για το μέλλον είναι να υπάρξει πολιτική αλλαγή. Τι του ανέχεστε. Στη δημοκρατία οι κυβερνήσεις έρχονται και φεύγουν με εκλογές. Ε, στη δημοκρατία όμως όλα αυτά είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης εδώ με έναν ηλικιωμένο που το ρώτησε τι τους ανέχεστε. Ρώτησε ο ηλικιωμένος τον Κυριάκο και απάντησε με πολύ ωραίο και σοβαρό τρόπο σε όλα απαντάει ο Κυριάκος Μητσοτάκη ότι στη δημοκρατία τα πράγματα αυτά γίνονται έτσι σιγά σιγά. Και πήγανε παρα, παρακάτω και ο Κυριάκο και ο ηλικιωμένο συμπολίτη μα που με αγωνία ρώτησε τον Κυριάκο γιατί του ανέχεστε. Θέλει να έρθει ο Κυριάκο να διαχειριστεί αυτό το μνημόνιο που έφερε ο Τσίπρα και το ψήφισε όμω και ο Κυριάκο, γιατί είναι αλλιώ να διαχειρίζει το δικό σου άνθρωπο το μνημόνιο όλων. Που ανήκει σε όλου και το ψήφισαν και όλοι. Το ελληνικό θα γίνει με υπογραφή Τσίπρα. Το λέει αυτό ένα βουλευτή του κυβερνώντο κόμματο, ο κύριο Βέτα. Φαντάζομαι πριν δύο χρόνια θα έλεγε ότι ποτέ δεν θα κάνουμε αυτό το έκτρωμα στο ελληνικό. Ξέρετε, θα γράψει από κάτω ιστορία. Τι. Επί τσίπρα η επένδυση. Αυτό θα γράψει η, επένδυση, η ιστορία. Θα τελειώσει. Και δεν ξέρετε πάρα λοιπόν. Η... Αλλά να τί... πως τη τη Τσίπρα θα είναι η τελική υπογραφή. Όταν εξελιχθεί αυτή η πολύ μεγάλη επένδυση, την οποία θέλουμε όλοι μας Μάλιστα. Αλλά οι και κανόνες ναι. που σέβονται την αξιοπρέπεια τη χώρα. Δεν, χώρας δεν χώρας θέλουμε μας. όλοι μας Κύριε Η υπογραφή Δεν μπορεί κανεί στον Υπογραφή όταν τη Να, μια υπογραφή τσίπρα για την επένδυση του ελληνικού Οι βουλευτές που πριν δύο χρόνια με την ίδια ευκολία και πάθος και σιγουριά έλεγαν τα ακριβώς ανάποδα Τα ακριβώς όμως ανάποδα το έχουμε συναντήσει στην πολιτική ζωή Αλλά ετούτοι εδώ το έχουν κάνει επιστήμη πραγματικά Λαό μέρος β' Ναι Η Ελένη Λουκάη με Να μας, Α, και τι έγινε Έχω φτάσει αισίως στι 82 συλλήψεις Πάλι μωρίς σε μαζέψανε, γιατί σε μαζέψανε. Το... Γιατί οι σε μαζέψανε πάλι Ποιος ήρθε Δεν το πήρα χαμπάρι okay. Είχες πάει στο Ολυμπιακό ΣΑΕΚ Εσύ έστησες στον αγώνα Γιατί στιμένο ήταν τώρα Για να χάσει ο Ολυμπιακός Και να μην πάρει πέναλη Τι ήταν; Μαξιά Με είδε. Με αφού το είχε και το ελληνικό.gr. Με είδε προχθέ που ήρθε ο Ωραία, ωραία, θα το παίξω το εργάκι. Να σου πω έστω ότι το είχε το ελληνικό.gr. Εσύ που το ξέρει ότι το είχε το ελληνικό. Έχει τάμπλετ Ποιο το πήρε το τάμπλετ Από ποιο είναι ο Πώ είσαι Μίλα, Όχι, εμένα θα ακούσει. Είσαι Λέγε Κυπάζιδες σε κάθε γειτονιά. Έξω οι κυπάζιδες από κάθε γειτονιά. Τσακίστε τους κυπάζιδες, Μαζί με τους φασίστες. Δεν μου λέει το λεφτό, κούλι, θα έβαλε τον καμένο για το μαρινάκι. Το σκάλε τόσα χρόνια τον είχε κατηγοί στο μαρινάκι αλλά δεν μπορώ. Ε... Δεν μπορεί, παιδί μου κούλι, δεν μπορεί σχέσει επιχειρηματιών το... με πολιτικού, δεν το μπορεί. Δεν το μπορεί. Ο μαρρινά δεν είναι πούνε είναι κουμπάρο με την τώρα. Να. Ξαφνικά ο Κυριάκο θέλει το μαρινάκι, τίποτα μου κάνει. Παρόλα αυτά, ο Κυριάκο δεν μπορεί σχέσει επιχειρηματιών με πολιτικού. Δηλαδή όταν έκανε τα πολιτιλίκια με τη ζήν, δεν ήθελε τη σχέση. Να, το έκανε για τη δουλειά. Ότι να, ήθελε ναι. το Στοφορά, θα να το κάνει και φίλο. Του κατσικώθηκε. Δεν ήθελε. Δεν μπορεί σχέσει πολιτικού. Είναι τον καημένο, το γκούλιμο, δεν 220 Ο είναι Δημοκρατία. Είναι δημοκρατία αυτός δεν. Εντάξει, είναι δημοκρατία δικαιούτητα. κάνει Νέα, αφήνει, νέα δημοκρατία. Αφήνει. Ας το κάνει νέα Ακροδεξία κάτι να γλιτώσει τα χρέη. <σχελίως> Ας το κάνει σοβαρή χρυσή αυγή κάπω να γλιτωθούν τα χρέη. <σχελίως> Εντάξει, τώρα χρωστάει <σχελίως> Ο Κυριάκο τα τα χρέη, προηγούμενη τα τα χρέη. <σχελίως> ναι. Η Ελένη ε, το ξέρω αυτό πήρε και πριν. Αποστόλη σε παίρνω από τα Δωδεκάνησα. Όλα. Τα ακούμε εδώ στην Κάρπαθο. Ε, στην Κάρπαθο με ακούτε, πού ξέρει για του άλλου 11. Ε, με πέρυσι από την Κάρπαθο, τελεία. Σε ακούμε στην Κάρπαθο, τελεία. Μέχρι εκεί φτάνει. Σε πήρα να σταχώσω κι εγώ μια και σταχώνει όλη η Ελλάδα. Με χαρά. Μωρή πουμπο θα μου βάλει τη σαλίκη στο ναυτικό του τσάτα -τσά. Εγώ είμαι βουμπού κατά τάλα. σούλα. Ε, με, μου φαίνεται ότι που το φέρνει. Για κακό το λε. Φέρνω Καλύτερο. πολλά γενικώς. δεν ξέρω. Ε, Φέρνω κι αυτό ίσω. Και με το Γύπτο και με το Αλβανό. Παιδιά τι Στην Καρπαθό, yeah. τι γυρίζει, γιατί μέχρι εδώ δεν μυρίζει. Εκεί κάτι γυρίζει και έχει ρετάρι λίγο. Τι γίνεται, παιδιά, να τα αφήσει αυτά. Yeah. Πάτε και πίνει την αυτοκίνητα, τα χασεί τα και, και ψηφίζει τη ΣΥΡΙΖΑ μετά. Γίνεται κοιμά στο μυαλό. Yeah. <χω> Κομμένο, κατάλαβε τη απεπινικοποιήσεω του. Λίγαλize το κίνημα. Κομμένα, παιδιά, ψηφίζετε μαγίε. Κόφτο, κόφτο, σε χαλάει, γεια. Επειδή βλέπω ρωτάτε για άλλη μια φορά για, τα νομοσχέδια που έρχονται, για το νομοσχέδιο που έρχεται τώρα για την αλλαγή φύλου όπως τα έχουμε πει και για τα προηγούμενα πέρυσι, τη συμβίωση, τα συμβόλαια γάμους και όλα τα υπόλοιπα Ίσα δικαιώματα για όλους, ίση μεταχείριση από το κράτος και τους φορείς του, ο καθένας να ζει όπω θέλει Ούτε καν να τα συζητάμε πια αυτά τα θέματα, να φτάσουμε σε ένα επίπεδο η κοινωνία να μην τα συζητάει καν, να μην τα λοξοκοιτάει, να μην τα μουρμουρίζει, να μην έχει υπονοούμενο ένα για τον άλλον. Ο καθένα να ζει όπω γουστάρει, με όποιον όποια γουστάρει. Αυτό είναι το κανονικό, αυτό είναι το σωστό. Αυτό θα γίνει έτσι κι αλλιώ. Αυτό γίνεται σε πολλέ περιπτώσει, αλλά είναι κοινωνικές νομικέ που πρέπει, ναι, να περάσουν, να ψηφιστούν. Σωστά είναι αυτά, έτσι πρέπει να γίνουν. Να ζούνε όλοι με τον ίδιο τρόπο, κατά την ίδια καταπίεση, την κοινωνική, οικονομική, των μνημονίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά τουλάχιστον να είναι μόνο αυτή η καταπίεση, να μην υπάρχουν όλες οι άλλες καταπίεσεις, ώστε όλοι μαζί να παλέψουμε να αλλάξουμε αυτή την καταπίεση, να έχουμε λύσει τι προηγούμενε. Εδώ τελειώσαμε, οι παραγγελίε μας πάνε στο μαγκαζίνο, στον Νίκο Στραβελά και εμεί τα υπόλοιπα από Δευτέρα. Γεια σας. Ήταν οι πόρτες μου δίχως παχτσέδες και Jeden wypternezmu, jak pogalie, i w swoim guwatu, a raz jest Με αφορμή τη συζήτηση που έγινε τι περασμένε μέρε για τι πανομοιότυπε εργασίε φιλτών στο Πανεπιστήμιο, Στάτρα, ξέρετε, θυμήθηκα. Τι θυμήθηκε? Ένα τηλεφώνημα όπου η Σύρια ενδιαφερόταν να εργασία. Εγώ. Είχε ένα εξαιρετικό θέμα. Τη γεωφυσική και τον πολιτισμό των κουνουπιών στον 21ο αιώνα. Εγώ, Μωρή. Ναι! Πού είχα πάρει τηλέφωνο? Είχε αφήσει κάποιο το δικό σου τηλέφωνο και σου είχε τηλεφωνήσει αυτό που τη πουλάει. Το Πάμε πτυχίο. Υπάρχει στο YouTube. Ναι, υπάρχει. Πώ λέγεται. Τυχαία και εργασία. Α, Не море то θυμάμε. Ναι, θα το βάλω. Δεν το θυμάμαι καθόλου. Καλησπέρα spare apostolies; Ναι. Από το πότε ήθελε τηλεφώνω Από πο; Από ποπό πήγε χαμένη μια συνομιλία μέσω mail, μια πηγή εργασία. Εμείς. Ναι. Οπότε. Από στολη σίστα. Ναι. Μου έθεσπι mail και με το τηλέφωνό σας να μιλήσουμε μεταξύ μια με δύο. Α, ναι. Για πες μου, φίλε. Λίπον. το θέμα της εργασίας σου πιο είναι. Δεν σα το γράφω στο mail. Όχι, μου έχετε γράψει το πρώτο mail. Ενδιαφέρομαι για την διπλωματική μου. Είναι κλειστή σχολή, όχι. Θα ήθελα να σας συζητήσουμε για την διπλωματική για την τιμή. Εσεί κάνετε διπλωματικέ κατά παραγγελία. Ε, πρέπει να μου πείτε το θέμα, να δούμε πότε το θέλετε να είναι έτοιμο. Πόσο Τι... πάει η σελίδα. Εξαρτάται από το θέμα, τη ημερομηνία παράδοση. Ε... Κατάλαβα. Το πότε θέλετε να είναι, το πόσε σελίδε πρέπει να είναι. Δεν μπορεί να σα πάρω τα ίδια λεφτά για 100 σελίδε και τα ίδια λεφτά για 10 σελίδε. Α, μάλιστα. Αυτό είναι για Φλεβάρι να το δώσουμε. Το θε... Έχετε πάρει θέμα από τη σχολή σα ή τώρα το διαπραγματεύεστε με τον καθηγητή σα. Το διαπραγματεύομαι με τον καθηγητή μου, μου ζητάει και αυτό λεφτά. Για να σα δώσει εργασία. Ε, για να μου δώσει ένα εύκολο θέμα. Για να μου στοιχείσει πολύ εσένα μετά, κατάλαβε. Και σε ζητάει χρήματα. Ναι, μίζεσαι, σου φαίνεται περίεργο. Ε, και όμω. Αν είναι δυνατόν. Κοίτα να δει τι γίνεται. Εδώ σκέψου Που πληρώνω για να κάνουν εργασία. Τέλο πάντων, θέλω να πω: Γίνονται και στου καθηγητές αυτά. Μένα... Κοιτάξτε, ένα, ένα θέμα που διαπραγματευόμαστε είναι γεωφυσική και πολιτισμός των κουνουπιών στον 21ο αιώνα. Το συζητάμε αυτή την περίοδο. Προ τα εκεί κλείνουμε πιο πολύ. Μου έρχεται το πιο οικονομικό, μου έρχεται αυτό. Τι σχολείδα. Φίππιψη, ψυχολογία. Ε, Πρέπει ε. να έχει ψυχολογικό για να κάνεις τέτοια εργασία. Κατάλαβε. <συγράφε> Δεν μου βγαίνει jeszcze się jej el piga maszynki na to Λοιπόν, βάζει τον Κουρουπλή να λέει ότι πήγε στο Λονδίνο. Μετά βάζει τον Καμένο να λέει ότι πήγε στο Λονδίνο, πήρε την μπάρμπι και έπαιξε καζίνο. Μετά βάζει την Παγκογιάννη να λέει ότι πίσω από τη φούστα του Τσίπρα. Και μετά βάζει το διάλογο που είχε ο Παπαγιανόπουλο με τον γαμπρό του που έλεγε Θα πάω στο Λονδίνο στα γραφεία του μπαμπά να γίνω άντρα. Και του λέει ο Παπαγιανόπουλο στο Λονδίνο, του λέει ότι δεν έχει να γίνει άντρα. Δεν πήγα στο Λονδίνο την Κυριακή. Τη Δευτέρα λοιπόν είχα πάλι μια ενημέρωση ότι η προσπάθεια. Στεγανοποίηση έφτασε στο 95% και πήγα στο Λονδίνο. Το Λονδίνο έχει ποντίκια. Εάν ήμουν εδώ δηλαδή, εντάξει θα το είχα στεγανοποιήσει πιο νωρίς. Μπορεί. Αναφέρεστε σε ένα κλαμπ, στο οποίο με τον κύριο Γιακουμάτο... Πού το κύριο ο κύριος και το παιδάκι τόσο, τόσο, το πλήξα. Πρωτοπήγα το 1994 και με κάποιους πολευτές της Δημοκρατίας. Που έχει μέσα μια αίθουσα για να βλέπει αγώνε, που είχε εστιατόριο, που έχει μπάρ και περνά κάποιε ώρε. Θα σα παρακαλώ. Περνά κάποιε ώρε. Τώρα, αν βρέθηκε μέσα στα πλαίσια τη παρακολουθήσεω να με βγάλω φωτογραφία μπροστά από τη ρουλέτα. Ρε, γιατί τα βάζεις όλα στο μαύρο και με κατεμοιάζει. Δεν παίζω τώρα του ελληνικού λαού, κύριε Θωδάκη. Τζάμπα είναι αυτό που σηκώνεται από εκεί και προκαλεί να γίνει προκαταρτική επιτροπή, προεξεταστική επιτροπή και στην εξεταστική κρύβεται πίσω από τις φούστες του κύριου Τσίπρα Ρε, ρε, θα βίνω για πάντα και στα γραφεία μου στην Αγγλία Θα γίνει άντρα. άντρος Ρε, ρε παιδάκι μου στην Αγγλία βρήκε ένα πάνω να γίνει άντρος Δύσκολα πράγμα, ε. ε, αλλά θα τα καταφέρω Πάγω στη ψήρα μου και, και παραπέουσα νομί. Με ένα τικ τάκ μου ματώνει τα αυτιά <Συλίου> Όλα και με πρόγραμμα, όλα στο σχέδιο.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 Ναι. Ο Αποστολής. Ναι, εγώ. Ο Αποστολής ο Βαλουρδός. Ναι, εγώ. Λοιπόν, είμαι η μητέρα του Κώστα. Τι κάνετε, Καλά είμαι. Α, Μα, λίγο, λίγο στεναχωρεμένη. Λίγο, ναι, έτσι τσαμπουκαλεμένη σα λέω, λίγο στραβωμένη. Τι συνέβη. Δεν μου έλεγε ο Εσύ. Εγώ. Είπες στον Κώστα... Να πάτε να βοηθήσετε για το κόμμα του Άδωνη του Γεωργιάδη, δηλαδή το γραφείο του. Ναι. Μου το έχει πει από και μου έρχεται να τον εισκοτώσω. Γιατί καλά, δεν μου λες παρακαλώ. Αφού έχει ανάγκη στο γραφείο πει. του Άδωνη, έχει ανάγκη. Βέβαια, εδώ και μου, σε παρακαλώ. Δεν ξέρετε, δεν, είσαστε, δεν έχετε μυαλό. αυτός ο άνθρωπο, ο γλύφτη που τον πήρε ο Καρατζαφέρης τον έκανε βουλευτή τώρα δεν τώρα. έχουν σημασία όλα αυτά κυρία μου γιατί εγώ στο όνομα μου δεν έχω σημασία γιατί ναι θα, θα σα πω εγώ είστε. γιατί ε, γιατί νέοι είμαστε νέοι άνθρωποι μωρέ παιδί μου είμαστε νέοι άνθρωποι αλλά από την ανεργία τώρα που είμαστε ο Άδωνης έχει υποσχηθεί θα μας κάνει γιατρούς άμα βοηθήσουμε αχ Παναγιο και τα πισόδεται βρε αυτά μα δεν θα μας κάνει λέτε να λέει ψέματα Βέβαια, παιδάκι μου, εδώ έβαλε ησυπτήριο για να πηγαίνουμε στον στο γιατρό. Μα είπε. Είτε, εσύ τώρα, εσύ, συγγνώμη και ο Κώστας τι δουλειά έχετε πάτε να προωθήσετε από το γραφείο του, του Λίβιου. Πάτε, πάτε, πάτε. Εγώ σα τηλε... τονάζω, εγώ, εγώ, εγώ σα Καλέ... το Άσε με αποστολή ντροπή, Καλέ, μαμά του Κώστα, okay. συγγνώμη, ακούστε με, μαμά του Κώστα. Ο Δεν είπε... είναι κακό. Ο άνθρωπο έχει τσίπα, είναι τίμιο, θα μα κάνει γιατρού, είπε. Θα σα τύχει <σχολή> αύριο μεθαύριο! Πατριστείτε <σχολή> μωρέα! Γιατί όχι! Θα σου τύχει κύριε <σχολή> μαμά του Κώστα μου! Θα, θα σου τύχει αύριο μεθαύριο το κακό! Θα έχει στο γιατρό με στο σπίτι σου τον Κώστα! Ο Κώστας ο γιατρός από χαμάλη γιατρό! Δεν <σχολή> μου λέτε! <σχολή> Εσεί τώρα γλύφοντα έρχοντα πάτε! Γιατί ο άνθρωπος το σπίτιε! Ο καιρός έγινε! Είναι το πρότυπό μα κύριε μαμά του Κώστα! Εμένα! Πως το αλήγο σε τώρα! Δεν τρέπεσαι εμένα τέτοια πράγματα! Εγώ θα κάνω το γιο σου γιατρό! <κυρίου> Εγώ... Ναι! Κι όνο... Θέλω να μου δώσει το λόγο σου ότι δεν θα ξαναπατήσετε στο γραφείο του. Εμεί θα ξαναπατήσουμε. Αύριο θα είναι ο Κώστα Χιρούργο! Δόκτωρ Κώστα Χιρούργο! Βρε τη βρε τη χειρούργο, βρε. Α Ο, ο, ο Γεωργιάδη είναι μονάχα για να πουλάει τα βιβλία του. Τροπή σα, απο... φθινιάρικο αυτό, λαϊκίστικο. λαϊκίστικο Εμεί είμαστε το μέλλον, αν θέλετε να ξέρετε, αυτού του τόπου. Καλά. Ποντικό φάρμακο για του μεγάλου και μόνο Για τα παιδιά, και έπλεξε σόφραγγα για του παντάρου, και άθυσι άστιγε πατριωτικά. Στο στενό μήνυμα με ένα ταμφάν. Να μαγειρεύει με παιδιά, κι σου αναβόησαν και τα λεφτά. Βιαιχτό, εξάντια θα χαμά. Και αν σε παρακαλούσα και σου έλεγα. Αποστολή mm. Κώστα, κάνε πίσω ρε παιδιά μου. Εμεί θα κάνουμε πίσω. Εμεί και... κυρία μητέρα του Κώστα, έχουμε δώσει τον όρκο του Ιπποκράτη και δεν τον πατάμε. Εντάξει, ah. εγώ εκείνο που έχω να σου πω είναι. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, άνεσαι ό,τι νομίζει. Άσε τον Κώστα όμω. Δεν χρειάζεται να είσαι κι αυτό μαζί σου. Όχι, παρακαλώ. Ο Κώστα είναι χρήσιμο για την ιατρική. Θα γίνουμε μεγαλογιατρικοί δύο. και εσύ. Τι θέλετε να σα δώσω, Θέλετε το πρώτο φακελάκι, το δικό μου και του Κώστα, να σα το αφιερώσω. Εδώ γελάνε. Καλά. Εδώ γελάνε. Επειδή χάνω τα λόγια μου, να είσαι καλά, να είσαι γερό. Γελάτε με τον Δόκτωρ Μπαλούρδο. Συνηθισμένη καθένας στο ρόλο του. Η φαντασία μας έχει χαθεί. Έμεινε πολύς αμέσως στο γυρσού για να ακούσου, για να ακούσου. Έμεινε πολύς αμέσως στο γυρσού για να ακούσου, για να ακούσου. Να μια παραγγελία Τον του τον του στο Εγώ παιδί του ελληνικού λαού, ορκίζομαι να αγωνιστώ πιστά στις τάξεις του Έλας για το δióγξιμο του εχθρού από τον τόπο μας. Έτοιμε άνθρωπε. Κιρπαντελί. Έχεις στη γη. Έτσι ήρθαν οι Γερμανοί στον τόπο μας και μας κλαβώσανε. Τότε Μερικοί το Και οι άλλοι κάνανε κυβέρνηση και μας είπαν Πρώτη φορά αριστερά Μάκρι από κόμματα μη βρεις πελά Πατριστρισκεία και φαμελιά Ησυχία παιδιά Τάξη και ασφάλεια Ο γιος σου να είναι καλά Να αφήσεις το όνομα και το παρά Έτσι όλο το βάρο. Έπεσε πάνω σε μια χούφτα ανθρώπων. Από αυτού που τρώγανε καρπαζιέ μέσα στα αστυνομικά μπουτρούμια και τι ασφάλειε, μα που φλέγονταν από ηρωισμό και αντλία και μέσα του υπήρχε μια ζεστή ελληνική καρδιά και έτρεχε στι φλέβες του πραγματικά ελληνικό αίμα. Αυτοί άναψαν το ταβλό και έδωσαν το σύνθημα για τον ξεσηκωμό του έθνου. Αυτοί δώσανε κουράγιο στου Έλληνε και δημιούργησαν τη νέα φιλική εταιρεία, το Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο, το ΕΑΜ. Δέχομαι προκαταβολικά και την ποινή του θανάτου Ανατιμάσω την ιδιότητά μου ως πολεμιστής του έθνους και του λαού Έντιμοι άνθρωποι νέα γενιά Φτάψτε τους έντιμους μες στα Σπαρτά και αυτούς που φτιάξανε το παντελή Σκουλή και άχρηστος αυτή τη γη Μια διαδήλωση δέκα μικρόφωνα Και τα μεγάφωνα στη διαβασό Χιλιάδε δίποδα με μαγνητόφωνα και έχουν νουστεί με την ίδια λοσιόν. Ξεπουληθήκατε στο για ένα κουστούρ, για ένα κουστούρ. Και ο αφούλη σα τα τα Από την Παρασκευή το γιουσουρούν του Άσι, σε παρακαλώ. Ευχαριστώ. Να σε καλά. Γεια σα, με σε στο <ΣΣ>